στο όνομα του πατρός και του ηγιταγίου Πνεύματος Αμήν. Ευλογητος ο Χριστεύω Θεός Ιμού, ο πανσόφους του σαλίσανα δίκτας καταπέμσας αυτής το Πνεύμα το. Θα συνεχίσουμε ε, από, το κείμενο, από το κεφάλαιο που ξεκινήσαμε την προηγούμενη φορά του Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος ε, περί διακρίσεως. Είναι καλό βέβαια να γίνει μια επανάληψη στο τι είναι διάκριση κατά τον Αγίο Ιωάννη της Κλίμακος Διάκριση είναι η δυνατότητα να ξεχωρίσουμε το θέλημα του Θεού. Διάκριση είναι το χάρισμα που μπορεί να ξεχωρίσουμε το πραγματικά καλό από το κακό. Λέει συγκεκριμένα ο Άγιος Ιωάννης. Η αλάνθαστη γνώση και αντίληψη του Θεού θελήματος σε κάθε καιρό και τόπο και περίπτωση η οποία συνήθως υπάρχει στους καθαρούς κατά την καρδία και το σώμα και το στόμα. διάκριση σημαίνει συνείδησης αμόλυντη και καθαρότησης των αισθήσεων. Βεβαίω πολλούς ανθρώπους δεν τους ενδιαφέρει αυτό ε, από πρώτη άποψη γιατί φαίνεται τώρα και τι μα ενδιαφέρει μας ποιο θέλουμε του Θεού. Εμένα με ενδιαφέρει να περνώ καλά. Με ενδιαφέρει να βρω τον τρόπο και να έχω αυτή τη σχέση με τον Θεό όπου θα μου δώσει τις δυνατότητες να περνώ ευχάριστα όμως δεν μπορεί να υπάρξει αληθινή χαρά εάν δεν συνδέεται η ζωή μας με το θέλημα του Θεού οπότε η γνώση του θελήματος του Θεού δεν είναι μια ανάγκη του Θεού για να επιβεβαιώνεται είναι μία ανάγκη δική μας για να έχουμε ζωή. Η απουσία της χαράς, η απουσία αυτό που ορίζεται για τον καθένα μας ζωή είναι καρπός του ότι δεν συνδέεται η ζωή μας με το θέλημα του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι ο Πατέρας μας, είναι η πηγή του αγαθού, είναι η πηγή της ζωής και το θέλημά Του είναι ταυτόσιμο με τη ζωή μας δηλαδή το θέλημα του Θεού είναι να ζήσουμε το θέλημα του δεν είναι για να ζήσει, δεν έχει πρόβλημα το θέλημα του Θεού είναι να ζήσουμε όπως δηλαδή ένας πατέρας που αληθινά αγαπά το παιδί του, ποιο είναι το θέλημά του να είναι καλά το παιδί του Επομένω, εφόσον απομακρύνεται το παιδί από το θέλημα του πατρός Εφόσον βεβαίως είναι ισορροπημένο και ο πατέρας και έχει διάκριση να τι καλό ή κακό τότε αυτή η εκτροπή του είναι εκτροπή από τη δική του χαρά από τη δική του ζωή Επομένως οτιδήποτε είναι μακριά από το θέλημα του Θεού στην ουσία είναι μακριά και από το δικό μας θέλημα Δηλαδή το θέλω μας είναι η χαρά είναι η ζωή ο άνθρωπος είναι γεννημένος και φτιαγμένο για να ζητά τη ζωή του πρέπει να έχει σαλέψει ο άνθρωπος για να μην θέλει τη ζωή για να μην θέλει τη χαρά συνεπώς ε, είναι ταυτόσιμο το θέλημα του Θεού αρχικά με το θέλημα το δικό μας όσο όμω ο άνθρωπος είναι μέσα στην αμαρτία ή αν θέλετε μετά την πτώση ο άνθρωπος έχει υπάθει σύγχυση δεν ξέρει ενώ θέλει το καλό, ενώ θέλει τη ζωή, ενώ θέλει την χαρά, την ψάχνει με λάθος τρόπο. Και έρχεται το θέλημα του Θεού να υποδείξει στον άνθρωπο ποιος είναι ο αληθινός ο τρόπος όπου ο άνθρωπος μπορεί να χαίρεται. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό στον άνθρωπο να έχει αυτή τη διάκριση. Όσο όμως είμαστε στην αμαρτία, δηλαδή είμαστε μακριά από την πηγή, της ζωής δεν έχουμε δυνατό διάκρισης. Και αν θέλετε ένα σύμπτωμα της πτώσης μας είναι η σύγχυση. Όπου δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τι είναι ο φέλιμο και τι είναι ζημιογόνο. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε πότε αληθινά τρέφεται η καρδιά μας, πότε δίνουμε στην ψυχή μας τροφή και πότε δηλητήριο. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως κάποιος μπορεί να πει, εγώ αγαπώ το παιδί μου. Δεν σημαίνει επειδή το αγαπάς, του δίνεις και αληθινή τροφή. Μπορεί η αγάπη σου να είναι άρρωστη αγάπη και η τροφή που δίνεις, ενώ είναι τα κίνητρά σου αγαθά, η διάθεση αγαθεί, ενώ της η τροφή που δίνεις να μην είναι τροφή αγάπης. Αυτό το ίδιο το κάνουμε και με τον εαυτό μας. Έρχονται τώρα οι πατέρες μας, ο Άγιος Ιωάννης Εσκλίμακος, ο οποίος έχει τη χάρη του φωτισμού από τον Θεό, από το Άγιο Πνεύμα και μας δίνει πρακτικά κάποιους τρόπους να τους μεταφέρουμε στην προσωπική μας ζωή για να διακρίνουμε τι γίνεται στη ζωή μας. Η απλούστευση της χριστιανικής ζωής σε δύο-τρεις ανετολές όπως τη ζούμε δεν είναι στην ουσία απλότητα πνευματική, είναι πραγματική τύφλωση. Και επειδή δεν έχουμε φως να δούμε τις δυνατότητε και τα όρια της καρδιάς μας να δούμε και πραγματικά τα όρια που δίνει ο δρόμος του Θεού εμείς απλώς σε κάποιες γενικότητες και χονδροειδείς προσεγγίσεις ορίζουμε την προενευματική ζωή σε δύο-τρία πράγματα τα κλασικά που ξέρουμε όλοι τέλος πάντων Καθρέφτης αυτής Τις δίθεν απλοποίηση είναι και ο χονδροειδής τρόπος που ζούμε στις σχέσεις μας. Χάνεται η δυνατότητα μιας λεπτότητος και διακρίσεως να ξεχωρίσουμε πότε ενεργούμε αντί του άλλου λάθος και πότε σωστά. Και πότε ο άλλος κινείται με λάθος ή σωστό τρόπο και ανάλογα να το προσεγγίσουμε. Δεν επαρκεί η ψυχολογική γνώση να διακρίνουμε αυτά τα πράγματα. Η ψυχολογική γνώση φτάνει μέχρι ενό σημείου να ερμηνεύει συμπεριφορές αλλά να μπορέσει να αποκωδικοποιήσει το μήνυμα των συμπεριφορών που έχουν αιώνια αξία δεν μπορεί να το ερμηνεύσει αυτό η ψυχολογική γνώση η ψυχολογική γνώση ερμηνεύει το δέρμα δεν μπορεί να αγγίξει την καρδιά της ψυχής του ανθρώπου γιατί αυτό προϋποθέτει βαθιάν πνευματική γνώση αυτή λοιπόν τη βαθιά πνευματική γνώση η οποία δεν είναι αντίπαλος της ψυχολογικής γνώσης αλλά είναι η προέκταση της, είναι το παραπέρα μα το δίνουν οι Άγιοι μας πραγματικά ένας άνθρωπος που έχει το φωτισμό του Θεού έχει ικανότητα να γνωρίσει και την ψυχολογική γνώση και να τη σεβαστεί αλλά σε πάει παραπέρα η ψυχολογική γνώση σου ρυθμίζει τον τρόπο ισορροπημένα να λειτουργήσεις τις φυσικές σου λειτουργίες και τις σχέσεις σου. Αλλά δεν μπορεί να σε βοηθήσει να μάθεις να αγαπάς. Μπορεί να σε μάθει να αγαπάς αυτόν που σε αγαπά και να περιφρονείς αυτό που σε αδικεί. Αλλά να σε μάθει να αγαπάς αυτό που σε αδικεί είναι αδύνατο. Ε, αυτό είναι κάτι παραπέρα. Αυτό που άλλων λόγων αποκαλυπτικών και άλλη εμπειρία πνευματική. Γιατί για τον ψυχολογικό λόγο ο άνθρωπος που αγαπά τον εχθρό του σαλεμένος μπορεί να είναι. Ή ένας αφόρητα καταπιεσμένος άνθρωπος. Μπορεί να είναι και έτσι. Αυτό μας δεν είναι αληθινή αγάπη. Αυτό που αληθινά αγαπά είναι αφόρητα ελεύθερος και από τον ίδιο τον εαυτό του. Να δούμε λοιπόν μερικά στοιχεία, τι λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Και αν θέλετε διακόπτεται. Υπάρχει λέει απόγνωση, δέστε τώρα λεπτότητα ε, αυτά εμείς που τα περνούμε ξόφαλτσα ούτε τα υπολογίζουμε. Και γιατί, γιατί ε, ε, ε, όχι γιατί δεν έχουμε οριμότητα και απαιτείται οριμότητα, αλλά δεν έχουμε βάθος. Δεν είναι γιατί απαιτεί το να περάσουμε κάποιες εξετάσεις πριν είμαστε καλλιεργημένοι, μορφωμένοι, να αντιλαμβανόμαστε. Ούτε το απαιτεί, ούτε απαιτείται αυτή η αντίληψη για να έχουμε δυνατό γνωσιολογική. Αλλά η μη αντίληψη σε αυτών των λεπτών καταστάσεων που περιγράφει εδώ ο Άγιος δείχνει ότι είμαστε ανυποψίαστοι από ένα πεδίο πνευματικής ανάπτυξη. Δεν έχουμε... Ούτε στο τόσο ενεργοποίηση το βάθο και τις δυνατότητε τη καρδιά μα. Γι' αυτό είμαστε πολύ επίπεδοι, πολύ εξωτερικοί άνθρωποι. Μπορεί να διαβάσουμε βιβλία, μπορεί να έχουμε πνευματικέ γνώσει, αλλά αυτό το μέσα μα δεν το θέσαμε σε λειτουργία καν. Είναι σε ύπνο, είναι σε νάρκιν, χημερία. Να δούμε λοιπόν πώ τα περιγράφουν οι αγιοί μα. Υπάρχει απόγνωση, λέει που οφείλεται στο πλήθος των αμαρτιών και στο βάρος της συνειδήσεως και στην αφόρητη λύπη... διότι γέμισε ολώς διόλου η ψυχή από τραύματα και καταποντίστηκε από το βάρος τους στο βυθό της απογνώσεως. Νομίζουμε πως όλα έτσι είναι. Ναι, έχουμε μια απόγνωση, ε, μπορεί να μας πιάσει η απόγνωση... και μια λύπη, λέει, από το βάρο τη συνειδήσεως. Γνωρίζουμε ότι είμαστε γεμάτοι αμαρτίες, γεμάτοι τραύματα... Και αυτό το βάρος, η αίσθηση της αμαρτωλότητός μας μας ρίχνει σε μια αίσθηση απογνώσεως. Υπάρχουν πολλά είδη τέτοιες καταστάσεως. <κοί> ποιο είναι το άλλο είδος και πώς το διακρινούμε, βλέπετε ποιο είναι το άλλο είδος. Υπάρχει και άλλη απόγνωση λέει που μας συμβαίνει από περηφάνεια και ίηση διότι θεωρούμε ότι δεν άξιζε να πάθει μια τέτοια πτώση ο εαυτός μας. Ε, δεν αξίζουμε να κάνουμε τέτοια αμαρτία, να έχουμε τέτοιο πειρασμό και μας πιάνει απόγνωση. Άρα έχουμε δύο ίδια απογνώσεων. Η μία αίσθηση ότι πω πω δεν είμαι εγώ για το Θεό, πω πω αμαρτίες που έχω κάνει. Και άλλη αίσθηση, μα εγώ τώρα ο καλός άνθρωπος, το καλό παιδί, το χριστιανόπουλο καρατίον επιτρέπεται να κάνει τέτοια πράγματα και αισθανόμαστε, έχουμε έναν πληγωμένο εγωισμό γιατί κρεμίζεται η εικόνα που φτιάξαμε και μα οδηγεί αυτό στην απόγνωση. Υπάρχει μια αίσθηση, λοιπόν, ένα που λέει Πόπο είμαι χαμένο, τίποτα καλό δεν έχω κάνει. Και άλλο που λέει Πόπο τι έκανα, επιτρέπεται. Είναι δυνατόν εγώ να κάνω τέτοιο πράγμα. Και οι δύο περιπτώσει έχουν απόγνωση. Είναι δύο είδη διαφορετικά. Άρα έχουν διαφορετικό λόγο και διαφορετική είναι θεραπεία για τα δύο. Πώ τα ενερμηνεύει ο Άγιο. Τούτο λέει, είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα που θα διακρίνει ένας προσεκτικός παρατηρητής στην κάθε μια. Ποιο είναι το γνώρισμα. Στην πρώτη λέει, όταν ο άνθρωπος νιώθει ότι είναι βουτυγμένος στην αμαρτία και έχει απόγνωση, παραδίδεται στην αδιαφορία. Ε, τέτοια που έχω κάνει, δεν είμαι για τίποτα. Και παραδίδεται ο άνθρωπος στην αδιαφορία. Ενώ στη δεύτερη τι κάνει. Συνεχίζει λέει με απόγνωση του ασκητικού αγώνε. Έκανε αυτή την αμαρτία. Θα ξενυχτεί σοβαρά, θα κάνω 500 ζημτάνιοι για να ξυλαιωθώ. Για να αποκαταστήσει την εικόνα, ο άνθρωπο βιάζεται να κάνει ένα άλλο ασκητικό επίτευγμα για να ισοφαρίσει την πτώση του. Πράγμα λέει το οποίο είναι πολύ επιζήμιο. Γιατί αυτό δεν σε φέρει σε διάλογο με τον Θεό. Δεν σε φέρνεις σε επαφή με τον Θεό. Προσπαθεί να δικαιωθεί εν εαυτόν. Δηλαδή, τι κάνει. Προσβάλλει τη σταυρική θυσία του Χριστού, που είναι η αιτία τη σωτηρία σου και γράφει τα παλιά σου υποδήματα τη χάρη του Θεού. Και θέλει να δικαιώσει τον εαυτόν σου. Είναι μια μορφή φαρισαϊσμού. Μα άσκηση κάνει. Φαρισαίο θα τον ονομάσουμε σαφέστατα. Φαρισαίο. Γιατί η κάθε άσκηση δεν δικαιώνει, ούτε η κάθε αμαρτία καταστρέφει τον άνθρωπο. Επομένως να δύο στοιχεία. Υπάρχει λοιπόν η περίπτωση άλλο που λέει εγώ δεν είμαι για την εκκλησία. Τι θέση έχω εγώ ανάμεσα αυτούς τους χριστιανούς που να ξέρουν είναι χειρότερη χριστιανή. Χριστιανή απλώς την χειρότερη χριστιανοί. Χριστιανή απλώ συνήθιε στην αμαρτία και τα συνδύασαν με τη χάρτη του. Ξέρω πως τα συνδύασαν. Τέλος πάντων. Και λέγω τι δουλειά έχω εδώ. Και φεύγει μακριά. Οδηγείται στην αδιαφορία. Υπάρχει και μια άλλη κατάσταση ανθρώπου. Που προσπαθεί με τα νύχια και τα θεόν και να κρατηθεί κοντά στον Θεό. Ξαφνικά του έρχεται μια κατραπακιά μεγάλη και λέει: Πώ, τι έκανε, επιτρέπετε. Γιατί είχε φτιάξει μια εικόνα και έχει οριοθετήσει την πνευματική ζωή που λέει: Αν κάνω αυτό θα κοινωνήσω, αν κάνω αυτό δεν θα κοινωνήσω, αν κάνω αυτό θα πάω στον παράδεισο, αν κάνω αυτό δεν θα πάω στον παράδεισο. Και έχει φτιάξει κάποιε εικόνε, κάποια σχήματα, κάποια κουτάκια πνευματική ζωή, στα οποία είναι εγκλωβισμένο. Και μόλι ξέφυγε από κάτι, νιώθει ότι τα έχασε. Και τι κάνει μετά. Αχ, τώρα πρέπει να αποκαταστήσουμε την ισορροπία μα. Όχι να βρει τον Θεό, όχι να βρει την χάρη του Θεού, αλλά για να ξαναγίνει καλό. Και αρχίζει την άσκηση. Που είναι μετάνιε τελικά όχι προ το Θεό, τον ναι, εαυτόν του. Φτιάχνει και ένα είδο απέναντι, αυτό που θέλει να δημιουργήσει και κάνει τι μετάνοιας του. Γι' αυτό είναι ελεηνό αυτό ο άνθρωπο. Γι' αυτό δεν μπορεί να υπάρξει στην πνευματική ζωή ούτε αδιαφορία ούτε άγχο στην πνευματική ζωή. Είναι δύο άρρωστε καταστάσει. Γι' αυτό ο Χριστιανό δεν μπορεί να τον πει φιλελεύθερο συντηρητικό. Αν αληθινά έχει διάκριση, δεν μπορεί να τον περιγράψει. Είναι απερίγραπτο. Και λέει εδώ, θεραπεία του ενό, άρα διαφορετική θεραπεία υπάρχει σε μία περίπτωση, διαφορετική στην άλλη. Επομένω, ο πνευματικό οφείλει με τον φωτισμό του μυστήριου και την εξάρτηση του δου να δει τι είδου απόγνωση έχει ο άλλο για να δώσει την κατάλληλη θεραπεία. Στην πρώτη περίπτωση λοιπόν θεραπεία του ενός είναι η εγκράτεια και η ευελπιστία. Να του πεις ότι έχεις ελπίδες. Μην απογοητεύεσαι και οριοθέτησε τον αγώνα σου. Και άρχισε λίγο λίγο να εγκρατεύεσαι. Στον άλλο τι θα του πεις που προσπαθεί να ισοφαρίσει την χάρη του Θεού. Να ισορροπήσει την αμαρτία του με μια άλλη άσκηση. Να του πεις να το μάθεις την ταπείνωση. Ποια είναι η ταπείνωση. Δεν σώζομαι με τι δυνάμει μου, αλλά με τη χάρη του Θεού. Σώζομαι με τη χάρη του Θεού και τη δική μου ελευθερία που συγκατατίθεται στη χάρη του Θεού. Αλλά δεν σώζομαι με τι δικέ μου δυνάμει. Και κάτι άλλο. Και να του μάθει το να μην κρίνεις κανένα. Μα γιατί το λέει αυτό. Έτσι, το τσαμπουνάμε παντού, λέμε και αυτό. Συνήθισαμε λέμε και να μην κρίνει κανένα. Γιατί ένα άνθρωπο που προσπαθεί να δικαιωθεί με τους του ασκητικού του αγώνε, εξάπαντο θα κατακρίνει τον άλλο που δεν είναι ίδιο με αυτό. Η προσπάθεια να ισορροπήσω την εικόνα που έχασα με το δικό μου αγώνα θα γεννήσει μια αίσθηση ότι εγώ τα κατάφερα. Άρα θα κρίνω δεν τα κατάφεραν για να μπορώ να δικαιώνομαι. Ένας ο οποίος προσπαθεί να καταφέρει κάτι έξω από τη χάρη του Θεού με τις δικές του δυνάμεις μπορεί να τα καταφέρει. Δεν θα αισθανθεί χαρά. Δεν θα αισθανθεί δοξασμό, Δεν θα καρδιά του. Να αισθανθεί δηλαδή, τη χαρά του Θεού. Και τι κάνει, προσπαθεί να πείσει τον εαυτό του ότι αξίζει της χαράς γιατί τα κατάφερε. Ποιος θα του το επιβεβαιώσει, όχι μόνο ο καθρέφτης που θα στηθεί απέναντι, αλλά και οι άνθρωποι οι υπόλοιποι. Και πώς θα γίνει αυτό όταν υποβαθμίσει τους άλλους, να τους κατεβάσει τους άλλους, όταν κατακρίνουμε γιατί το κάνουμε. Είναι μια προσπάθεια μας να δικαιωνόμαστε εμείς. είναι μια προσπάθεια να μειώσουμε την πτώση μας ή να αυξήσουμε την αρετή μας. Γι' αυτό κατακρίνουμε. κατακρίνουμε, είτε για να αυξήσουμε τον ερετή μας, γιατί δεν δοξαζόμαστε γιατί η αρετή μας ήταν μια διάθεση αυτοδικαίωσης και όχι να, αισθαν, να μετέχουμε ενεργά στη χάρη του Θεού δηλαδή εμείς δεν κάνουμε άσκηση για να, είμαστε, για να βλέπουμε το πρόσωπο του Θεού και να χαιρόμαστε δεν κάνουμε άσκηση για να τιμήσουμε τον ενεραστή μας και να χαρούμε τη χαρά της ερωτικής συνάφειας με τον Θεό αλλά κάνουμε άσκηση για να επιβεβαιώνεται το ανέραστο τη μοναξιά μα και τη αυτοδικαίωσή μα και τη κληροκαρδία μα. Έτσι δεν δικαιώνεται ο άνθρωπο. Και τι κάνει, νιώθει το κενό. Νιώθει την έλλειψη τη χαρά. Και προσπαθεί να επιβάλλει στου άλλου άνθρωπου να τον αναγνωρίζουν. Πώ θα το επιβάλλει, λέγοντα πω όλοι είναι χαμένοι πλήν του εαυτού του. Δεν το λέει έτσι, άλλο την ότι είναι αυτή. Να ρίξει, να χαμηλώνει όλου του άλλου και να τον εαυτό του. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, αν κάνει κάποια αμαρτία, εντάξει, τι κάνω, και οι άλλοι το κάνουν, Για κάνει κάποια αρετή, Ωραία, κανένα δεν το κάνει, μόνο εγώ το έκανα. Πώ θα το πετύχει αυτό, με την κατάκριση. Άρα, θεραπεία αυτή τη απογνώσεω είναι ο άνθρωπο να ασκηθεί στην ταπείνωση και στην ακατακρισία. Συνεχίζουμε σε κάθε ενέργειά του και σε κάθε, σε κάθε ενέργειά σου και σε κάθε σου συμπεριφορά είτε είσαι κάτω από υποταγή είτε όχι είτε πρόκειται για κάτι φανερό είτε για κάτι εσωτερικό να έχεις ως τύπο και ως κανόνα τούτο και να διακρίνεις αν αυτά γίνονται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού ποιο εάν δηλαδή ένας χάριος επιτελεί κάποιο πνευματικό έργο και δεν αποκτά από αυτό περισσοτέραν ταπείνωση από ό,τι είχε νομίζω ότι αυτό το έργο δεν γίνεται κατά Θεόν είτε μικρό είναι είτε μεγάλο είδατε τι είναι που το είπε πως μπορούμε να ξεχωρίσουμε αν κάτι που κάναμε είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού απ' τους καρπούς των έργων Ποιου καρπούς αν μέσα μας γέννησε μεγαλύτερη ταπείνωση ή αν δεν γέννησε περισσοτέραν ταπείνωση Τότε αυτό που κάναμε, αν φαινομενικά ήταν μεγάλο ή μικρό ανεπότευση δεν ήταν αποδεκτό. Έτσι λοιπόν, ποια είναι η ταπείνωση. Πώς μπορεί να την ξεχωρίσουμε. Μπορεί να κάνουμε κάτι καλό. Και να σανθούμε μια χαρά και μια γλυκύτητα. Και λέμε, αχ τι ωραία είναι και η χάρη του Θεού. Όχι. Είναι η αυτοικανοποίηση που νιώθουμε. Ότι τι ωραία που πήγαμε. Τι ωραία που τα καταφέραμε και έτω μια ευχαρίστηση και ένα φούσκωμα αυτό δεν είναι κατά του έργου. έργο αν όμω, γεννήθηκε μέσα μας μια αίσθηση ανάπαυσης μιας λογισμός ταπείνωσης που λέει αυτός ο λογισμός τίποτα δεν αξίζουμε ό,τι έχουμε είναι από τη χάρη του Θεού και αν ο Θεός μας εγκαταλείψει. Πολύ χειρότερα θα κάνουμε και εγκληματίε θα γίνουμε και προσπαθούμε διαρκώς να ελικίωμε την Χάρη του Θεού κοντά μας και έτσι με αυτόν τον τρόπο γεννάται και η αγάπη για τον συνανθρωπό μας. Εφόσον γνωρίζουμε λοιπόν ότι και αν έχουμε απ' την Χάρη του Θεού είναι και όλα τα δώρα είναι επισφαλή η να ξυπαστεί ο λογισμός μας, το ότι αποφεύγουμε ο αυτός να εκφράζεται με την περιφρόνηση του αδελφού μας. Άρα η ταπείνωση αυτή γεννά εξάπαντος και αγάπη και λεπτότητα και βγαίνει πνευματική. Γιατί, εάν υποτίθεται έχει κάνει ένα καλό έργο πνευματικό και μέσα σου έρχεται μια αίσθηση περιφρόνησης, ή λογισμού, ή συμπεριφοράς, ή κίνησης προσώπου ελεκτικής ή περιφρονητική για των αδελφών τότε δείχνουμε μέσα μας ότι δεν έχουμε ταπείνωση. Άρα το έργο μας δεν ήταν κατά Θεό. Εάν το έργο μας είναι κατά Θεό γεννά μια αίσθηση ότι αυτό που έχουμε μπορεί αύριο να το χάσουμε. Και άρα διαρκώς έχουμε σκυμμένο το κεφάλι, αλλά με ελπίδες. Γιατί υπάρχει η ταπείνωση που λέει, που δεν είναι αληθινή ταπείνωση. Που όποτε αμαρτωλός είμαι, αλλά δεν δίνουμε ελπίδα στον εαυτό μας. είμαι αμαρτωλός, αλλά δίνω ελπίδα στον εαυτό μου. Όχι εξαιτία μου, εξαιτία αγάπης του Θεού. Έτσι λοιπόν, τα πράγματα αρχίζουν να απλοποιούνται. Στη ζωή μα, πολλέ φορέ, μα πιάνει και ένα αστείο στα πνευματικά πράγματα ότι δήθεν αυτοσαρκαζόμαστε και λέμε «όποπτη, άγιο, συμμετία και τι είμαι». Αυτό ο αυτοσαρκασμό στην ουσία είναι ένα άλλο τρόπο προβολής του εαυτού μα. Η ταπείνωση του Θεού ούτε για αστείο δεν επιτρέπει να προβάλλουμε έστω και αυτό σαρκαστικά τον εαυτό μα. Γιατί λέγοντα, λέγοντα έστω για αστείο κάποια πράγματα, τα εκμεταλλεύεται ο πειρασμό και σιγά σιγά γίνεται και πραγματικότητά μα. Έτσι λοιπόν είναι καλόν να προσέχουμε και τα λόγια μας. Ας φαίνεται πως υποβαθμίζουν τον εαυτό μας γιατί έχουν αυτό σαρκασμό προβάλλοντας δήθεν την αρετήν του. Ούτε για αστείο δεν επιτρέπεται. Όχι γιατί απογορεύει ο Θεός. τα απογορεύει η κατάστασή μας. τα απογορεύει η ασθένειά μας. τα απογορεύει η ανάγκη μας. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί. Όσα λέει κατορθώνουν οι μεγάλοι, ποιος είναι ο μεγάλος και ποιος είναι ο μικρός, δέστε τώρα πόσο διακριτικό στοιχείο είναι. Όσα κατορθώνουν οι μεγάλοι, τα θεωρούν μικρά, χωρίς ίσως να είναι μικρά. Ο αληθινά ταπεινο που είναι αληθινά μεγάλος, τα κατορθώματα τα βλέπει μικρά, χωρί να είναι μικρά. Όσα όμω οι μικροί τα θεωρούν μεγάλα, δεν είναι οπωσδήποτε μεγάλα ούτε τέλεια. Έτσι λοιπόν, ένα άνθρωπο που τα επιτεύγματα του τα θεωρεί μεγάλα και σπουδαία, είναι αληθινά μικρό. Ένα ψυχολό άλλη έλεγε και κουμπλεξικό, δεν θα έχει άδικο. Γι' αυτό ένα άνθρωπο που διαρκώ προβάλλει τον εαυτό του και τα χαρίσματά του, ένα μειονεκτικό άνθρωπο, μια κουμπλεξική ύπαρξη. Ο αληθινά μεγάλος και τα, ελάχι... και τα μεγάλα και σημαντικά έργα τα βλέπει ως ελάχιστα. Και τρομάζει με την ιδέα μέσα του να φουσκώνει για τέτοια πράγματα. Γιατί άπαξ και φουσκώσει ο άνθρωπος μέσα το έχει χάσει το δώρο. Τελείωσε. Ποια είναι η λύση η σιωπή. Ούτε κανεί να επενεί τον εαυτό του Ούτε να σαρκάζει τον εαυτόν του κατηγορώντας τον Και τα δύο ίδια μορφή εγωισμού είναι. Θέλουμε να φαινόμαστε. Θέλουμε να γινόμαστε παρατηρητοί από τους άλλους. Να μας προσέχουν οι άλλοι. Έτσι λοιπόν ο αληθινά μεγάλος είναι αυτός που και τα έργα του τα ελάχιστα. Ας είναι σπουδαία. Μερικοί λέει μακαρίζουν ανάμεσα στα πνευματικά χαρίσματα ότι φαίνεται εξωτερικά και ότι θαυματουργεί και δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν πολλά άλλα ανώτερα και απόκρυφα τα οποία γι' αυτό και δεν χάνονται. Εμείς βλέπουμε εξωτερικά χαρίσματα. Εξωτερικές θαυματουργίες λέγει ο Άγιος Ιάννης ο Χρυσόσμος όταν το πρωτοδιάβασε διάβασε νόμως, όταν ήταν ρητορική υπερβολή όμως το ενούσε ο Άγιος Χρυσόσμος και έλεγε Μεγαλύτερο θαύμα δεν είναι να θεραπεύονται ασθενείς, ούτε να ανασταίνεται νεκρός. Μεγαλύτερο θαύμα είναι να μετανοεί ο αμαρτωλός. Μεγαλύτερο θαύμα είναι να μετανοεί ο εγκληματίας. Εμείς όμως, και είναι ένδειξη ότι ζούμε κατά τον έξω άνθρωπον, και όχι κατά τον εγχριστό άνθρωπον, είναι που επιμένουμε σε αυτές τις θαυματουργίε, στα εξωτερικά χαρίσματα και όχι στο πνευματικό χάρισμα της μετανοίας και της συντριβής και της αλλίωσης της ψυχής στον ανθρώπου. Όσο σημαντικότερη είναι η ψυχή από το σώμα, το οσο μεγαλύτερο θαύμα είναι η ανάσταση της ψυχής που μετανοεί από την ανάσταση του σώματος. Δεν το πιστεύουμε. Στο βαθμό που το πιστεύουμε έχουμε και φως Θεού. Στο βαθμό που το πιστεύουμε και έχουμε και τη χάρη του Θεού. Αν δεν το πιστεύουμε, τι είμαστε, σαρκικοί άνθρωποι. Ποιο είναι ο σαρκικός άνθρωπος. Όχι αυτός που θέλει να πηγαίνει διαρκώς και να μαρτάνει σαρκικά. Σαρκικός άνθρωπος είναι αυτός που μένει στον έξω άνθρωπο. Δεν διαφέρει ο πόρνος που λατρεύει τη σάρκα από τον άνθρωπο που επιζητεί εξωτερικές θαυματουργίες παρά που σέβεται και τιμά την εσωτερική ναλίωση του ανθρώπου το καταλαβαίνουμε αυτό άνθρωπος λοιπόν που θέλει να δει αρρώστους να θεραπεύονται και νεκρούς να ανίστανται και έτσι να πιστεύει στον Θεό δεν διαφέρει από τον πόρνο ήδη νοτροπία ανοτροπία έχουν σαρκικού ανθρώπου άνθρωπος όμως που μπορεί και διακρίνει τον Θεό και την παρουσία της χάρας του Θεού σε άνθρωπον ανίατα ασθενήν πνευματικά που μετανοεί και αλλοιώνεται αυτός είναι που πιστεύει αληθινά στον Θεό να πούμε ένα παράδειγμα ένας άνθρωπος που έχει εξαρτήσει από πάθη και ποιος δεν έχει ας πάρουμε τα χόντρα πάθη θέλουμε το πιοτό, θέλουμε τη σάρκα θέλουμε τα ναρκωτικά που ο δεν μπορεί να θράπευτε ο άνθρωπος όμως η χάρις του Θεού Έναν τέτοιον άνθρωπο μπορεί να τον κάνει Άγιο Κουφώ ε Όμω ένα τσέτοιον μπορεί να είναι Άγιος πότε, αν θέλει και αν πιστεύει δεν είναι αρκετό να πούμε το κάνει ο Θεσάχ επαναπαυτήκαμε το που ο Παπάς ο Θεός έχουμε να με κάνει Άγιο παλικάρι μου να θέλεις να θέλω σημαίνει να χύσω αίμα για να λάβω πνεύμα αν δεν χύσει ο άνθρωπος το αίμα του δεν μπορεί να λάβει πνεύμα. Απλώς θα λάβει ωραία λογάκια της Εκκλησίας που θα τα σου. Γιατί ο καθένας παίρνει την παραμύθα του. Ο άλλος παίρνει το ναρκώτικό του και άλλος την εξομολόγησή του. Η εξομολόγηση μπορεί να γίνει ναρκωτικό και η Θεία Κοινωνία μπορεί να γίνει ναρκωτικό. Και να εξαρτηθούμε από αυτό πότε... Όταν η εξομολόγηση και η θεία κοινωνία δεν μας φέρει υπεύθυναν του εαυτού μας που να μας προκαλέσει στο δίλημα. Θέλω να χύσω το αίμα μου για τον Χριστό ή όχι. Ή θέλω να διασφαλίσω το σχέδιο που έφτιαξα για τον εαυτό μου και για τη σωτηρία μου και να επιβεβαιωθεί με τη χάρη του Θεού. Και να πείσω τον Θεό να υπηρετήσει το σχέδιο που κατασκεύασα για να του το υποβάλω. σε έγκριση. Άρα ο άνθρωπος δεν είναι έτοιμος να σχίσει όλα τα σχέδιά του να μην υποβάλει τίποτα προσέγκριση προς τον Θεό να υποβάλει μόνο τις αμαρτίες του και να είναι έτοιμος να σηκώσει το σταυρό του Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να λάβει το πνεύμα του Θεού Εάν δώσουμε αίμα θα λάβουμε πνεύμα Αυτά όλα λοιπόν είναι δώρα του Θεού για αν δεν μπούμε σε αυτήν την διαδικασία θα θέλουμε να ξεγελούμε τον εαυτό μας. Και ο Θεός ενώ φαίνεται αυτό ο λόγος να είναι πολύ σκληρός. Είναι πάρα πολύ γλυκός και επικός λόγος. Γιατί σε οδηγεί στη ζωή. Και τι κάνει. Ο Θεός το θε, τη διάθεσή μας θα δει. Και το υπόλοιπο θα το κάνει αυτός. Αλλά όπως ο Αβράμ μας δοκιμάζει θα θυσιάσουμε τον Ισάκ. Θα θυσιάσουμε το θέλημά μα. Και όταν μα δει έτοιμου και τολμηρού να θυσιάσουμε τον εαυτό μα, θα έρθει να αναλάβει τον αγώνα μα. Την θέλησή μας δοκιμάζει. Που δεν τολμούμε να θυσιάσουμε όλα. Μα λέει ο Θεό: Έλα, αν θυσιάσεις τη ζωή σου. Και λέει άλλω: αυτό που έχω φτιάξει, λέει ο Θεό, είναι αντίπαλό μου. Εάν αρχίσουμε αυτά τα διλήμματα, δεν προχωρούμε. Αν πούμε σε κάτι που πούμε, ναι, το θυσιάζω, θα μου πει: Ελά, στα, κράτησε το, για σένα. Είναι. Ήθελα να δω πόσο θέλει. Για να σου δώσω την χάρη μου αυτά που έχει, για να τα απολαύσει πιο σωστά. Πάτε, ναι. Δεν χρειάζεται να αρχίσουμε Όταν λέτε ότι ο Χριστό έπαιξε το αίμα του για μα. Χρειάζεται και να αρχίσουμε αίμα. Λοιπόν, όταν εσύ θα περάσει μια δοκιμασία που πέρασε και λε, γιατί θέαι αίμα χύνω, όταν δεν λέω γιατί Θεέ μου, αλλά λέω να είναι ευλογημένο σε κάτι το οποίο αντιστρατεύεται στο συναισθημά μας, στη λογική μας και εκεί λέω έχασα το παιδί μου και λέω στο Θεό μου γιατί, γιατί και τα παλεύω με τον Θεό δεν θέλω να θυσιαστώ όταν πω στο Θεό μου να είναι ευλογημένο εσύ ξέρεις και να το αποδέχομαι χύνει το αίμα μου εκείνος που επέτυχε την τελή ανκάθαρση αν και, δεν, αν και δεν βλέπει την ίδια την ουσία της ψυχής του πλησίον, δέστε τη λέει παρακολουθεί, είναι φοβερά αυτά που λέει. Βλέπει όμως σε η κατάσταση ευρίσκεται. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος καθαριστεί καρδιά του, μπορεί να δει σε ποια κατάσταση ψυχή του άλλου ανθρώπου. Μα δεν σπούδασε ψυχανάλυση Σπούδασε κάτι άλλο. Την ολική γνώση. Την χάρη του Θεού. Εκείνος που προδεύει, αλλά δεν έφτασε ακόμη στην τελειότητα, άλλος ποιος είναι, καθαρμένος, κανείς. Όμως εμείς τι γίνεται, κάνουμε τον αγώνα μας, δεν τι λέει για μας. Εκείνος που προδεύει, αλλά δεν έφτασε ακόμη στην τελειότητα, αντιλαμβάνεται την ψυχική κατάσταση του πλησίου από τις σωματικές εκδηλώσει του. Ένας άνθρωπος λοιπόν θέλει να πει πολύ απλά. Ένα άνθρωπο που αγωνίζεται έχει εξασκημένε τι στήσει του, την αντιληπτικότητά του και δεν κοιμάται όρθιο. Βλέπει τα μάτια του άλλου ανθρώπου, βλέπει την κίνησή του, βλέπει την κουβέντα του, βλέπει τη στάση του σωματό του και καταλαβαίνει ποια κατάσταση είναι και τον πλησιάζει ανάλογα. Εμεί τι γίνεται, Λέει κάποια γυναίκα: Α, πάτερ μου, κοιμάται όρθιο ο άντρα μου. Ή μου τόσο χάλι και δεν με κατάλαβε. Ή και αντίστροφα. Αυτό τι δείχνει, Ότι δεν είμαι θασκημένη. Είμαι θα προπόνητη. Δεν ασχολούμεθα με τον εαυτό μας ε, ένα πράγμα ασχολούμεθα Με τα γεννητικά μας όργανα και τα χρήματά μας Αυτή δεν είναι αλήθεια Πώς δεν είναι καθαρό το μυαλό να αντιληφθεί Όλος η οποία κατάσταση είναι Έτσι λοιπόν Ο άνθρωπος όταν δεν ασκείται Δεν έχει και δυνατότητα Αντίληψης Να μπει στη θέση του άλλου και το καταλάβει Από τι συμπεριφορές Και όλα είναι flat, επίπεδα Και τι λέει μέσα στη βλακεία του λέει: Όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί, τι λέτε. Θέλοντα να δικαιολογήσει τη βλακεία του που δεν αντιλαμβάνεται, οριοποιεί τα πράγματα και λέει: Όλοι καλή καλοί είναι. Και όταν την πατήσει, βρει έναν σύντροφο που δεν είναι τόσο καλό, αρχίζει να του βλέπει όλου ω Όταν ο άνθρωπος δεν ασκείται μέσα του, να διακρίνει την πραγματικότητα τη κατάσταση του άλλου ανθρώπου, δεν έχει και τη διάκριση τη συμπεριφορά και τη διάκριση τη στάση έναντι του άλλου ανθρώπου. Και το προχωράει παραπάνω ο Άγιος Ιωάννης. Ο, άνθρωπο, ο φθαρμός λέει, της ψυχής είναι νοερός, δηλαδή δυνατότητα γνώσιος της ψυχής και περικαλής, όμορφος. Και αν εξαιρέσουμε τους αγγέλους υπερβαίνει στην ωραιότητα του κάθε τι. Η ψυχή του ανθρώπου είναι πλασμένη από τον Θεό και είναι πάρα πολύ ωραία, είναι όμορφη, είναι περικαλής. Είναι περικαλής η ψυχή του ανθρώπου και με τους αγγέλους μόνο μπορεί να συγκριθεί. Και λέει είναι δε η ψυχή του ανθρώπου ο φθαλμός της, του, της ψυχής του ανθρώπου, η δυνατογνώσεως του ανθρώπου. Είναι δε και πολύ διεσδυτικός ο φθαλμός της ψυχής. Πώς? Γι' αυτό λέει, προσέξτε, πολλές φορές μερικοί εμπαθείς κατόρθωσαν να διακρίνουν σε άλλες ψυχές που τις αγαπούσαν υπερβολικά τις μυστικές σκέψεις τους. Έχει μια φυσική διεισδυτικότητα η ψυχή του ανθρώπου, ο νους της ψυχής, ο οφθαλμός της ψυχής που αν υπάρχει πολύ αγάπη για κάποιον άνθρωπο μπορεί να διακρίνουμε τις σκέψεις της ψυχής και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Άρα, δεν μπορεί κάποιος να λέει ότι αγαπά τον άλλον άνθρωπο και δεν καταλάβει σε ποια κατάσταση είναι. Καμιά φορά αυτό που λέμε, συνήθως οι γυναίκες έχουν και δίκιο, έχει μια βάση αυτό που λένε. Ε, Πάτερα, αν με αγαπούς θα με καταλάβαινε. Ε, κατά τον Άγιο έχει δίκιο. Αν δεν καταλαβαίνουμε τον άλλο, πραγματικά δεν έχουμε ενδιαφέρον και αγάπη. Και λέει αυτός ο εμπαθείς, ε? και λέει και κάτι άλλο συμπληρωματικά. Και μάλιστα όταν δεν ήταν βυθισμένη στα κάθαρτα πάθη σαρκός, όταν δηλαδή και δεν είναι η αγάπη ψαρκική και δεν υπάρχει η διάθεση του ανθρώπου μέσα σε αρχικά πάθη, τότε έχει καθαρότερη όραση η αγάπη για να αντιληφθεί την, την κατάσταση του ανθρώπου. Για ποιον λόγον. Όχι γιατί απλώς έτσι γενικά αν και είναι δίκαιο και σωστόν τα σαρκικά πάθη μέσα στην ορμή του ανθρώπου για ικανοποίηση τυφλώνεται εν μέρη ο του και δεν μπορεί να διακρίνει την πραγματικότητα του άλλου ανθρώπου αλλά γιατί η πόθος της σαρκός έχει στεροβουλία, έχει συμφέρον έχει πόθον ικανοποίηση του ατομικού μου συμφέροντος πράγμα το οποίο Κρύβει τη δυνατότητα της αγάπης η οποία αγάπη είναι εξτατική Σε βγάζει από το συμφέρον και τον εαυτό σου Και σου δημιουργεί μια μερική τύφλωση Γι' αυτό η Εκκλησία αυτό που προτείνει την Εγκράτερη αρκός Δεν την κάνει για ηθικισκούς λόγους Το κάνει για να δώσει δυνατότητα πλήρους οράσεως και αγάπης στη σχέση Για ότι όταν θα στερηθώ κάτι που θέλω εξ αρχή που είναι η φύση μου και το αρνούμε πηγαίνοντα κόντρα με τον εαυτό μου, πηγαίνω κόντρα με το συμφέρον μου, με την επιθυμία μου. Και η αγάπη μου αποκτά άλλη διάσταση, άλλη καθαρότητα και άρα άλλη δυνατότητα οράσιος Και βλέπω την πραγματικότητα του άλλου. Έτσι λοιπόν, όταν υπάρχει αληθινή αγάπη και φανταστείτε αυτή η αγάπη να είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, να είναι η Αγία Πνευματική Αγάπη ότι ο άνθρωπος αποκτά την δυνατότητα να γνωρίσει το είναι του ανθρώπου όταν οι Άγιοι είχαν διορατικότητα αυτό είχαν ακριβώ την αγάπη του Θεού και σε πλησιάζει ο Άγιος και σου έκανε ακτινογραφή και σου διάβαζε το είναι σου και λε που τα ξέρει αυτό ήταν είναι η αγάπη που είχαν η οικουμενική αγάπη μέσα από τη σχέση με τον Θεό και γνώριζαν και αυτούς που ήξεραν και αυτούς που θα γνωρίζαν και αυτούς που θα γνωρίσουν. θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτό; Αν κάποιος στείλεις επάνω με το μικρό που νιά καταγράφουν Ναι ναι. Καλά, συνεχίζουμε. Οι παρατηρήσεις και οι κρίσεις των κοσμικών είναι συνήθως αντίθετες προς την πρόνοια του Θεού. Οι δε παρατηρήσεις και κρίσεις διαφόρων μοναχών είναι συνήθως αντίθετες προς την νοερά γνώση που χορηγεί ο Θεός. Άρα και οι μοναχοί ζουν την πλάνη τους. Και οι περισσότεροι λέει, ε. Οι πνευματικά δύνατοι α γνωρίζουν ότι τους επισκέπτεται ο Θεός όταν παρουσιάζονται Σωματικές ταλεπορίες και κίνδυνοι και εξωτερικοί πειρασμοί. Δηλαδή σε μάς τους αδύνατους πνευματικά, οι επισκέψεις του Θεού γίνονται με τις ταλεπορίες και τους πειρασμούς. Ενώ οι τέλλοι ας το γνωρίζουν από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και από την προστήκη των χαρισμάτων. Να συνεχίσουμε τώρα... Συγνώμη, ναι. όσοι έχεις όσοι περισσότεροι Όχι κατά <laughs> τότε θα ήμασταν μαζοχιστές. <laughs> Απλώς υπάρχει περίπτωση κάποιοι πειρασμοί να οφείλονται σε επισκέψεις του Θεού. Είναι ιδιαίτερο ενδιαφέρον που δείχνει ο Θεός στην ψυχή για να την αφυπνήσει. Όπως κάποιοι όταν κεντάμε για να ξυπνήσω, ξυπνήσουμε, και να ε, καταλάβει ότι είναι ξύμνιος, να αισθανθεί, να κινηθεί, να ε, θέσει προσοχή. Έτσι κάνει και ο Θεός. Σαν να μας λέει ξύπνα βρε, εδώ είμαι, ξύπνα, πού πας. Αυτό κάνει ο Θεός. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι για άλλους λόγους. Πολλές είναι οι αιτίες. Και αυτά που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δέστε πως θέτει το μέτρο διακρίσεως ο Άγιος Ιωάννης. Μιλάει για το πώς μπορούμε να πληροφορηθούμε το θέλημα του Θεού στην προσωπική μας ζωή. Ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Όσοι επιθυμούν, λέει, να μάθουν το θέλημα του Κυρίου, οφείλουν προηγουμένω να θανατώσουν το ειδικό τους. Δεν μπορεί να γνωρίζει το θέλημα του Θεού. Εμείς τι θέλουμε. Έχουμε ένα συγκεκριμένο θέλημα στο μυαλό μα και θέλουμε να μάθουμε αν το θέλει και ο Θεό για να, και να χαρούμε. Και επειδή φοβούμαστε ότι ο Θεό δεν θα θέλει κάτι τέτοιο, έχουμε μια ανασφάλεια, γιατί Θεό μα δεν είναι ο Θεό, είναι αυτό που έχουμε στο μυαλό μα, γι' αυτό αρχίζουμε να έχουμε και δισταγμό και δυσπιστία αντί του Θεού. Όσοι επιθυμούν να μάθουν το θέλημα του Θεού, και οφείλουν προηγούμενες να θανατώσουν Του δικών τους Δηλαδή να διώξουμε οποιοδήποτε λογισμό έχουν στο μυαλό μας Οποιαδήποτε επιθυμία Οποιοδήποτε σχεδιασμό Να αδειάσουμε το μυαλό μας Να αδειάσουμε την καρδιά μας Και έτσι να ερωτήσουμε τον Θεό Αν έχουμε μέσα μας διάφορα αιτήματα Και τα υποβάλλουμε προς έγκριση όπως είπαμε Δεν μπορούμε προμάθουμε το θέλημα του Θεού <laughs> Αφού δεν προσευχηθούν με πίστη Δέστε τι λέει Και Πάντα με αποσχολούν αυτό το θέμα, πώς, το ερώ, ερώ, πώς πληροφορούμε το θέλημα του Θεού. Τα λέει πολύ καλά ο Αγίος, προσέξτε το. Αφού δεν προσευχηθούν με πίστη και απορρίρευτη απλότητα, άσερωτήσουμε ερωτήσουμε ταπείνωση καρδιάς και αδίσταχτο λογισμό τους γέροντες ή και τους αδελφούς ακόμη. Λοιπόν, διώχω, δεν έχω κανένα σχεδιασμό στο μυαλό μου, δεν έχω κανένα θέλημα, αδειάζω το μυαλό μου, τη φαντασία μου, τα συναισθήματά μου, και ζητώ από τον Θεό το θέλημα. Αφού προηγουμένω λοιπόν προσευχηθώ με πίστη, με απλότητα, απονύρευτη, χωρί μια πονηριά, το κάνω έτσι για να δελεάσω τον Θεό και τον κάνω να μου υπηρετήσει το θέλημα που έχω μέσα στη γωνιά του εγκεφάλου μου τη καρδιά μου, με απονύρευτη απλότητα και αδύνατο αρχίζω και ρωτώ του ή του αδελφού, και ας δεχθούν τι συμβουλέ του. Σαν από το στόμα του Θεού. Θα πει ένα λογικό άνθρωπο: Κάτσε ρε, πάτε, αυτό μπορεί να μου λέει Εγώ πώ θα το πιστέψω, έτσι λένε οι ορθολογιστέ και οι εξυπνάκηδες. Αλλά τι προποθέσει έβαλε ο Άγιο, προσευχή, την απλότητα και διώχνω το θέλημά μου. Στηρίζω το θέλημα του Θεού. Άρα εδώ δεν ισχύει μόνο το ανθρώπινο, υπάρχει και η πίστη και η χάρη του Θεού εδώ ενεργεί πλέον. Δεν μπορεί ο κάθε ανόητο άνθρωπο. Να ρωτάει οποιονδήποτε, χρειάζεται κάποιε προποθέσει. Τότε απαντά ο Θεό. Και γι' αυτό πολλέ φορέ βρισκόμουν σε απορία. Έρχονται άνθρωποι να εξομολογηθούν. Και σε άλλου φραγίζει στόμα σου και δεν έχει τι να πει, και σε άλλου δίνει τη γλώσσα σου και λε: Τι είπα τώρα. Δεν είτε γιατί έγινα ξαφνικά στο φω, γιατί ήταν πιστό ο άλλο. Ήταν προσεφόμενο και έλαβε αυτό που όφιλε να λάβει. Γιατί μυστήριο γίνεται. Δεν λέει ο παπά τα δικά του, αλλά λέει τα δικά του. Είναι γιατί ο άλλος δεν έχει θέμε προσευχή και γιατί και ο παπάς πίστανος δεν έχει ταπείνωση και προσευχή. <coughs> Λέει, και ας δεχθούν τις συμβουλέ τους σαν από το στόμα του Θεού, έστω και αν είναι αντίθετες προς το θέλημά τους, έστω και αν δεν είναι και τόσο πνευματικοί οι ερωτηθέντες, μην ψάχνουμε στάρετς και προατικού. Να ψάχνουμε, έχουμε πίστη και προσευχή για να μιλήσει ο Θεό. Και τι λέει. Διότι δεν είναι άδικο ο Θεό να αφήσει να πλανηθούν ψυχέ που με πίστη και ακακία ταπεινώθηκαν εμπρό στη συμβουλή και στην κρίση του πλησίου. Καταλάβατε τι γίνεται, αλλά αυτό είναι θέμα πίστεω. που υπερβαίνει τον ορθολογισμό μα και την εξυπνάδα μα. Πίστη που υπερβαίνει τη δύναμή μα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος πλησιάσει έτσι, ο Θεός δεν είναι άδικος να αφήσει τις ψυχές να πλανηθούν. Ακόμη λέει, και αν είδεε εάν είναι αυτοί που ερωτώνται, εκείνος που απαντά με το στόμα του είναι ο άηλος και αόρατος Θεός. Όσοι ακολουθούν αδίστακτα αυτόν τον κανόνα είναι άνθρωποι με πολύ ταπείνωση. Μάλλον δεν είναι για μα τότε. <ΣΣΣ> Δέστε τη λείει παρακάτω. Το προχωρεί πολύ βαθιά ο Άγιος. Πολλοί όμως από την αυταρές του δεν αξιώθηκαν να εστερνιστούν τον τέλειο και εύκολο αυτόν τρόπο. Αφταρές και έτσι τι γίνεται. Έχω έξυπνος, έχω ικανός, μα διάβασα, ο Θεός μου έδωσε μου έδωσε γνώση, σύναιση, μυαλό, κάτσε που θα ρωτάω τον καθένα. Εγώ δεν έχω προσωπικότητα. Αυτή, αυτές οι προσωπικότητες που λοιπόν, μου βασανίζονται γιατί δεν επιλέγουν τον εύκολο και ασφαλή τρόπο της ταπεινώσεως. Αυτοί προσεπάθησαν να αντιληφθούν το θέλημα του Κυρίου με τις ειδικέ τους δυνατότητες, αυτό που είπαμε. Προσωπικότητα έχουμε, ελευθερία έχουμε, φάτη τώρα αφού προσωπικότητα. Και μας εξέφεραν επ' αυτού πολλοί άριθμες και επικίλες γνώμες. Και αυτοί έχουν λέει, μπορεί, αν έχουμε αυτό έχουμε εκείνο, έχουμε το άλλο, έχουμε το άλλο. Έχουμε πιθανόν εκείνο, έχουμε το άλλο, στέλνω έχει καθάνιδε, κεφάλι και ξέρει να ζουν. Και στο τέλο με μπέρδεψε. Μπερδεύτηκα και εγώ τι να κάνω. Είναι δύσκολο το ερώτημα. Α μα φωντίζει ο Θεό στο τέλο, λέμε. <laughs> Όταν λοιπόν ο άνθρωπο είναι έξυπνο, στο τέλο γίνεται μπερδεμένο. Και αρχίζει να αναλύει: Εάν είναι έτσι, έχουμε κοινό. Αν είναι το άλλο, έχουμε το άλλο. Οπότε βγάζουμε εδώ κάποιε ρεπιτοσολογίε και διαλέξτε. Όπου πετύχετε. Αν είσαι τυχερό, το πέτυχε. <laughs> Κάτι δηλαδή σα στοίχημα. <laughs> Μερικοί λοιπόν ασχολούνται με τα θέματα αυτά ασταμάτητα Μερι... έχουμε και μερικοί ασχολούμενοι με τα θέματα αυτά σταμάτησαν κάθε προσπάθεια του λογικού τους στο να δεχθεί μια από τις δύο γνώμες είτε τη θετική είτε την αρνητική λοιπόν και τι κάνανε και με γυμνών τον νου τους λοιπόν είχαν δύο γνώμες Είχα μία γνώμη. Τι να κάνω; σταματά το λογικό τους και έχουν τώρα να πούνε να πουν ένα ναι ή ναι όχι σε αυτό το λογισμό, σε αυτή την πρόταση, σε αυτή την πρόκληση. Και με γυμνών το νουν του από τον ειδικό του θέλημα, προσευχήθηκα αθερμά στον κύριο. ορισμένες μέρες και έτσι κατόρθωσα να γνωρίσω το θείο θέλημα. Δηλαδή, ή κάποιο νου ομίλησε νοερός στο νουν του, ή εξυφανίστη τελείω η μία γνώμη από την ψυχή. Με την προσευχή έφυγε ο νους από κάτι και έμεινε, το καθ... έμεινε σταθερά το άλλο. Ή σε κάποιο... κάποιος νους, είτε πνευματικά του επεκαλύφθη με κάποιο τρόπο, του δόθηκε βεβαιότητα ότι αυτό ήταν το σωστό. Άλλοι, από τις θλίψεις, τις ανομαλίες και τι αποτυχίες που συνέβησαν σε, προσπάθειες, σε προσπάθειά τους, κατενόησαν ότι δεν ήταν σύμφωνοι με το Θείο θέλημα. Και ότι τα εμπόδια ήλθαν κατά παραχώρηση Θεού στηριζόμενοι σε εκείνον που είπε «Ηθελήσαμεν ελθήν προ εμάς και άπαξ και και ενέκοψεν εμάς ο σατανάς». Και άλλοι αντιθέτω, από την ανέλπιστη συμπαράσταση που έβρισκαν, αντελήφθησαν ότι η προσπάθειά τους είναι αρεστής των Θεών και είπαν «Παντί το προερουμένο το αγαθό συνεργεί ο Θεός». Αυτά όμως με σωστές προποθέσει επαναλαμβάνουμε, με πίστη, με ταπείνωση και με προσευχή και κυρίω άρνηση του θελήματός μα. Εδώ διαβάζοντα το βεβαίω, είχα το λογισμό. Κάτσε, ρε παιδάκι μου, τώρα θα μπλεχτούμε σε λογισμού, θα με ρωτώ καθένα. Έκανα προσευχή, πάτερ και μου μείνει στο μυαλό εκείνο, μου έφυγε το άλλο. Αλλά τα ερμηνεύει καλύτερα παρακάτω. Τα αναλύει και όταν τη δαυτό λέω μπράβο, άγιε, μα ξελάφρωσε τώρα. Δέστε τι λέει. <laughs> το να διστάζει κανεί στι κρίσει και αποφάσει. Και να μένει επί πολύ απληροφόρητο κάποιο δηλαδή, που παιδεύεται με λογισμού και δεν παίρνει πληροφορία. Και μία έχει τον ένα λογισμό και μία τον άλλο. Και πουρδουκλώνεται και αρχίζει και ρωτάτε, Πάτε, τι είναι το θέμα του Θεού. Και αρχίζει μια έτσι και μια αλλιώ. Πώ το ερμηνεύει. Αποδεικνύει αυτό που έχει δισταγμό διαρκεί και είναι απληροφόρητο. Και μένει επί πολύ απληροφόρητο. Αποδεικνύει ότι είναι μια ψυχή αφώτιστη και πουρδουκλωνεται και αρχιζει και ρωτατε πατε τι ειναι το θεμα του θεου και αρχιζει μια ετσι και μια αλλιω πω το ερμηνευει αποδεικνυει αυτο που εχει δισταγμο διαρκει και ειναι απληροφορητο και μενει επιπολή πολυ απληροφορητο αποδεικνυει οτι ειναι μια ψυχη αφωτιστη και φιλοδοξη δεν φωτίζει την καρδιά των ανθρώπων γιατί έχει πίστη και ταπείνωση και προσευχή και είναι φιλόδοξη. Δηλαδή θέλει να γίνει το δικό τη. Δεν παρετείται από το δικό τη. Γι' αυτό μένει σε δισταγμούς και μείνει απληροφορητή ψυχή. Και λέει παρακάτω. Διότι λέει, δεν είναι ο Θεό άδικο να κλείνει την πόρτα σ' όσους κρούουν ταπεινά. Κρούει και δεν σου ανοίγει, κάτι συμβαίνει σε σένα. Φιλόδοξο είσαι. Εγωισμόν έχει και δεν έχει φωτισμόν. Σε όλα μας τα έργα και στα άμεσα και στα απότερα ας αναζητούμε τις σημασίες που έχουν όσον αφορά τον Κύριο. Δηλαδή στα έργα μας να ψάχνουμε τι σημαίνει αυτό. Κύριο μέλημά μας είναι με τα έργα μας να μην χάσουμε τον Θεό. Κύριο μέλημά στα έργα μας είναι να πλησιάσουμε πιο πολύ στον Θεό. Δηλαδή κεντρικό σημείο, κινητήριο δύναμη, Κινητήριο στόχος το ενέργο μα είναι ο κύριο. και τι λέει όλα όσα γίνονται χωρίς προσπάθεια χωρίς προσκόλληση χωρίς ένταση συναισθηματική και χωρίς μολυσμό μόνο για τον Κύριο και όχι για τίποτε άλλο και αν αυτά και αν ακόμη δεν είναι τελείως αγαθά όμως για αγαθά θα μας ολογιστούν Δέστε λοιπόν κάποιο κάνει μια πράξη και έχετε το τεοδήλημα μήπως δεν έκανα σωστά για αν το έκανε για τον Θεό και λάθος να είναι, για σωστό θα λογιστεί. Γι' αυτό μην έχεις δισταγμού. Αχ, πατρε, λες να κάνε λάθο. Α έκανε ρεπουλάκι μου, για τον Θεό το έκαμε. Ευλογημένο είναι, σωστό είναι. Ο λόγος που το κάνουμε είναι που δικαιούνται τα έργα. Ας κάνουμε λάθος επιλογή. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να ταλαιπωρούμε με λεπτολόγηση το λογισμό μα. Αν έκανε εκείνο, τι γίνεται. Και αν κάνω λάθο, τι λέει ο Άγιος παρακάτω. Διότι έχει, πώς το λέει, αυτό που λέγαμε, διότι έχει επικίνδυνη κατάληξη Το να πολυλεπτολογούμε Και να ερευνούμε πράγματα που υπερβαίνουν τις δυνάμεις μας Δεν είναι δυνατό ο Θεός να ζητάει Να γίνουμε σπαζοκεφαλιάκηδες Να αναλύουμε πράγματα για να μάθουμε και το θέλημά Του Ο Θεός είναι απλός Ένα πράγμα θέλει Αν θέλουμε τον Θεό, αν τον ποθούμε Και αν θέλουμε την αλήθεια Ας κάνουμε την επιλογή Μην είμαστε δίψυχοι, μην είμαι αδειλοί αν έχουμε τέτοια ναγαθή διάθεση, για ορθό θα μας λογιστεί. Για ορθή θα μας λογιστεί η επιλογή μας. Η λεπτολόγηση που συμβαίνει για να ερευνούμε τα κρίματα του Θεού και το θέλημα του Θεού κρύβει ίση, κρύβει, κρύβει υπερηφάνεια. Και ποια είναι η ίση και η υπερηφάνεια. Υπερεκτιμούμε τη δική μα γνωστική ικανότητα. Και προσβάλλουμε την αγάπη του Θεού ότι ο Θεός είναι ένας τύρανος που πρέπει να ξεζουμίσει με το μυαλό μας για να βρούμε την αλήθεια. Έλεος. Ο Θεός θέλει απλά παιδιά να είμαστε. Να ζητούμε τον φωτισμό και την αγάπη του. Και αυτό θα, και θα μας οικονομήσει. Άρα η ολιγοπιστία μας και η έπαρσή μας είναι που οδηγεί στην πόλη πραγμοσύνη και λεπτολόγηση του νου και των λογισμών μας η ευθεία λέει η καρδία είναι απειλαγμένη από τα πολύπλοκα και πολυηδή πράγματα και ταξιδεύει ακίνδυνα με το πλοίο της ακακίας υπάρχουν λέει Ανδρίε ψυχέ. Είδατε πώ γίνεται, ενώ ήταν πρώτα αυστηρό, γίνεται δροσιρό τώρα. Αναπαυτικό ο Άγιο. Γιατί όλοι λέγαν θα το είχατε ερώτημα πριν λίγο. Ε, πάτε όλα αυτά, πώ να τα βρούμε εμεί. Δεν καταλαβαίνουμε τέτοια πράγματα. Πού να εγώ τέτοιο πράγμα. Δέστε το Άγιο πώ θα απλοποιεί τα πράγματα. Και λέει παρακάτω, και ακόμη καλύτερα. Δέστε πόσο φιλανθρωπία δείχνει. Όταν το είδα αυτό, σταμάτησα σήμερα. Λέω παρακάτω δεν γίνεται. Μα τα είπε όλο ο Άγιο. Λέει υπάρχουν ανδρείες ψυχές που επιβάλλουν στον εαυτό τους αγώνες υπεράνω των το δυναμιών τους από έρωτα μπρος και μεταπίνω φρόνημα στην καρδιά. Και λέει κάποιος αχ τι ωραία που το είπε ο παπάς και εγώ θα αρχίσω τη μεγάλη άσκηση να κάνουμε τάνειες, προσευχές, θυσίε, φιλανθρωπίες για να εκφράσω την αγάπη προ τον Θεό. Όχι δεν διάκριση του Αγίου. Υπάρχει και εδώ διάκριση. Γιατί και πολλή άσκηση μπορεί να μα στείλει στην κόλαση. Δες πως ξεχωρίζει τα πράγματα. Υπάρχουν όμως και υπερήφανες καρδίες που κάνουν το ίδιο. Πώς. Έχουν δε οι εχθροί μας σκοπό να μας προτρέπουν πολλές φορές σε πράγματα ανώτερα των δυνάμεών μας. Για να κουραστούμε Για να κουραστούμε ψυχικά. Να μην κατορθώσουμε έπειτα και όσα είναι το δυνάμειό μας και να καταντήσουμε έτσι περίγελος στα μάτια τους. Δηλαδή, το έλεγε Γεωργο το θυμάμαι, έλεγε κάποιες σαρακοστούν πήγε ο πειρασμός ότι λυπόταν τους ανθρώπους που χάνονται και είναι στην αμαρτία... Και σηκωνόταν να κάνει μετά, έκανε μετάνοιες, κουραζόταν. Πήγαινε να ξεκοράζει, πάλι τροχόταν η απελειπιστία των κόσμου Και σηκώναν και πάλι οι Μέχρι που εξαντληθεί και κατάλαβε τον του πειρασμού. Όλα αυτά θέλουν διάκριση. Η υπερευαισθύνη του πειρασμού, η ευαισθύνη του Θεού. Η άσκηση με μέτρο, ανάλογα με τις δυνατότητές μας. Λοιπόν, υπάρχει, κάνει κάποιο άσκηση από περιφάνει. και λέει... Έκανε αυτή την αμαρτία. Θα κάνω τόση άσκηση, τόσα λάδοτα, τόσε μετάνοιε, τόσε φιλανθρωπίε και αρχίζει και τώρα προσπαθεί όλε τι ελλείψει του και τι μειονεξίε του να τι εκφράσει με έναν έντονο ασκητισμό ή μεγαλόπνεα σχέδιο που φτιάχνει. θα γίνει ο Ιεραπόστολο. Γίνεται πρώτα Απόστολο παλικάρι μου. Του Ιεραπόστολο και μετά Ιεραπόστολος. Και την αρχίζει τώρα, φτιάχνει στέδια. Ένα ο οποίο ήταν όλο αδική, λέει τώρα θα σώσω τον κόσμο. Θα κάνω φιλανθρωπίε και δεν κερδάει τον εαυτό του. Καλύπτει έτσι τις ελήψεις του. Και τι γίνεται αυτό. Γίνεται περίγελος των το δυναμιών του. Μα πώς θα καλυφθεί το κενό αυτό. Το τονίζει ο Άγιος. Δέστε εδώ. Ήδα λέει μερικούς με αδύνατη ψυχή και ασθενικό σώμα. Να αποδίονται για το πλήθος των αμαρτιών τους. Σε αγώνες ανωτέρου των δυναμιόν τους. Αλλά τελικά να μην μπορούν να αντέξουν. Θυμάμαι ένα περιστατικό όταν ήμουν σε μονόπετρα, νομίζω, και έλεγα για κάποιον ασκητή που ξαφνικά πήγε σε μια σπηλά να σκητέψει και λέει κάποιο διακριτικό γέροντα: Ε, σε λίγο αυτό θα τα πετάξει και θα πάει στον κόσμο. Όπω και έγινε. Όταν λοιπόν ο άνθρωπο νιώθει ενοχέ για κάποια πράγματα και δεν εμπιστεύεται την χάρη του Θεού και δεν γνωρίζει το μέτρο των δυναμιών του και αρχίζει μεγάλε ασκήσει, στο τέλο επειδή δεν γίνονται κατά Θεών και μεταπίνωση, θα εκτεθεί, θα τον αδειάσει ο πειρασμό και θα εγκαταλείψει την ίδια αγώνα. Ε, τότε, σαν να λέει ο Άγιο, α πούμε οι κανόνε λένε το πιδάλιο για τόσε αμαρτίε, τόσε ξυροφαγίε, τόσε μετάνιε, τόσε ακινωνισίε. Δεν το εφαρμόζει ο πνευματικό προσώπη με τον ίδιο τρόπο. Ανέλογα με τη δύναμη του καθενό. Γιατί για κάποιον μπορεί να είναι δηλητήριο αυτό που φαίνεται για φάρμακο, για κάποιον άλλο. Έχει να κάνει με το μέτρο του καθενό. Και τι λέει εδώ. Γιατί κάποιοι μπορεί να με αναντέξουν. Άρα δεν σημαίνει δεν έκανα τόσε και ξεκινώ με φόρο, αρχίζω τι μετάνιε. Μα και ο ίδιο ο Θεό κρύβει το, το μέγεθο των αμαρτιών μα στα μάτια μα, μην απογοητευτούμε. Και όταν οριμάσουμε στη μετάνεια, αρχίζει λίγο να μα αποκαλύπτει τη βρωμιά μα, γιατί τότε μπορεί να το σηκώσουμε και να το αντέξουμε. Πώ καλύπτεται αυτό λοιπόν, Δέστε τι λέει ο Άγιο. Εγώ του είπα, ο Άγιο Ιωάννη τη κλίμακο λέει, σε αυτού του ανθρώπου που κάνα μεγάλε αμαρτίε, εγώ του είπα ότι στι περιπτώσει αυτέ ο Θεό κρίνει τη μετάνεια ανάλογα με το μέτρο της ταπεινώσεως και όχι των καμάτων και των κόπων εμείς λοιπόν δεν θέλουμε να πούμε σε αυτή τη δεκασία της ταπείνωσης δεν θέλουμε να αποδεχθούμε την αναξιότητά μας και αρχίζουμε να οικοδομούμε ξανά την εικόνα μας που μας γκρέμισε η αμαρτία με λάθος τρόπο πάλι με τις δικές μας δυνάμεις με τους καμάτους και τους κόπους μας και όχι με τη χάρη του Θεού που ελκύει η ταπείνωση και η αγάπη του. Θέλετε να ρωτήσετε? Καταρχάς συγγνώμη και τον προτερρον για την κακία. Μας είπατε, Πάτε, ότι όσοι επιθυμούν να μάθουν το θέλημά του, πρέπει να θανατώσουν πρώτα το δικό τους. Η αγάπη και η δύναμη του Θεού είναι άπειρη. Η δική μου είναι στέφος. Πιο άπειρη? για να μειώσω την απόστασή μου για το οποίο εγώ πρέπει να κάνω το πρώτο βήμα ο Θεός είναι ήδη μέσα σου έκανε το βήμα εσύ το κάνεις για να εξυκαριέσεις να το δεχθείς ο Θεός ήδη έκανε το βήμα και είναι μέσα μας δεν τον αντιλαμβανόμαστε και πρέπει να κάνουμε το βήμα εμείς από εδώ και πέρα σε μπέρδεψε, ε. γι' αυτό το κάνω παρακάτω αλλος Θα το πω εγώ, θέλω να ρωτήσω. Είναι έργο τη χάρτα που μα έχει εντεώσει μέσα μα αυτό που είπατε πριν, το κοινό μας, την μα. Στην πρώτη περίπτωση όταν ξεκινήσαμε, είπατε ότι υπάρχει μια γιατί βλέπουν τον μέσα και υπάρχει μια που λένε ότι τον άδε και δεν είναι ο είναι Α, του βλέπτος, είναι, μπορεί να είναι ναι, το να την αμαρτωλότητά μας είναι έργο της χάρης του Θεού ναι. αλλά μπορεί όμως και να μην είναι. Πώς το διακρίνουμε το διακρίνουμε από το αν έχουμε απόγνωση ή όχι αν έχουμε απόγνωση δεν είναι του Θεού αν, ε, αν έχουμε ελπίδα είναι του Θεού αν η μετάνικη συντριβή έχει δάκρυα αλλά έχει και χαρά είναι του Θεού αν έχει δάκρυα και έχει Ακηδεία. Απόγνωση δεν είναι του Θεού. Η μετάνεια είναι κατά κόσμο, δεν είναι κατά Θεό. Πέρασε η ώρα, ε. ε Μία ανακοίνωση μου είπαν, να μην το διαβάσω ολόκληρο, αλλά κάποια ομάδα ανθρώπου κάνουν εκδρομές προς και τα χρήματα που περισσεύουν από την εκδρομή τα δίνουν για την εξωτερική ιεραποστολή. Και μου είπαν να το ανακοινώσω, να το ανακοινώσω αν θέλει κάποιοι να συμμετέχουν σε μια εκδρομή που θα γίνει 15, 16, 17 Ιουνίου στην Άνδρο και προαιρετικά στην Τίνο. Ε, θα απευθυνθεί σε κάποια κυρία και έχει εδώ τα τηλέφωνά τη. Εγώ εκδρομήσα ακόμη όχι. Όταν ξεκουραστούμε, έχει αφήσω. Ε, την Παρασκευή προ Σάββατο. Θα κάνουμε αγριμνία στο κλεισάκι.